Χριστός Ανέστη. Ανέστη. Πριν ξεκινήσω να σας ανακοινώσω αυτό που σας είχα πει ήδη πριν δίσουμε τα κηρύγματα Πρώτου Πάσχα, ότι από τη Δευτέρα την περασμένη γίνεται Σαρανταλίτρουγο στο Ναό της Παντανάσης. Και συνεπώς όσοι θέλετε και να έρχεστε αλλά και πρόσφορα να φέρετε και ονόματα να φέρετε ζώντων και κεκοιμημένων και να έχετε υπόψη σα ότι δεν υπάρχει καλύτερη βοήθεια και για τους ζώντες αλλά και για τους κεκοιμημένους από το Σαρανταλήτουργο. Οι 40 αυτές λειτουργίες είναι κυριολεκτικά θα λέγαμε καταπέλτης κατά των δαιμόνων και οι ψυχές των κολλασμένων αναπάβονται και ευχαριστούνται πολύ περισσότερο όμως οι ψυχές των δικαίων γίνονται και αυτές πρέσβεις για μας προς τον Θεό αλλά και τους ζώντες Πολλοί τους βοηθάμε με τη συμμετοχή μας και με το να μνημονεύονται τα ονόματά τους στο Ιερό Θυσιαστήριο. Οι λειτουργίες αρχίζουν στις 7 παρατέταρτο και τελειώνουμε στις 8 και τέταρτο. Είναι σύντομες λειτουργίες, διαρκούν μια μισή ώρα και κυρίως αυτό γίνεται για να μπορούν και οι εργαζόμενοι που συνήθω οι δουλειέ αρχίζουν και τα γραφεία ανοίγουν κατά τις 8.30, να έχουν και αυτοί πρόσβαση στη Θεία Λειτουργία και να μπορούν να συμμετέχουν. Η ευχή Χριστός Ανέστη που είπαμε προηγμένος και με την οποία αντικαθιστούμε όλους τους άλλους χαιρετισμού μέσα στις 40 αυτές ημέρε είναι η ομολογία της πίστεώς μας και είναι βαριά άρνησης και προδοσία να ντρεπόμαστε να πούμε αυτές τις δύο λέξεις. Διότι ο διάβολος και οι Εβραίοι την Ανάσταση μισούν. Αν ρωτήσεις τον Εβραίο για τον Χριστό θα σου πει ήταν πολύ καλός άνθρωπος ένας Άγιος άνθρωπος ήταν έκανε θαύματα ωραίες ομιλίες αλλά αν τον φτάσει στην Ανάσταση εκεί τρέμει δεν θέλει να ακούει για την Ανάσταση του Κυρίου γιατί οι Εβραίοι θυμάστε πλήρωσαν τους στρατιώτες να πούν ότι δεν ανέστη ο Κύριο και ότι τον έκλεψαν οι μαθητές διότι ακριβώς εάν ανέστη και ανέστη ασφαλώς, αυτό αποδεικνύει τη θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επομένως όταν και εμείς κάνουμε που κάνουμε την προδοσία, να φεύγουμε την νύχτα της Αναστάσεως από την Εκκλησία και να τρέχουμε στα σπίτια, λες και δεν προλαβαίνουμε, κάνουμε που κάνουμε εκείνη την προδοσία, Αποκρύπτουμε και την Ανάσταση με την ομολογία της πίστεώς μα μας και συνεπώς δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να με τους Εβραίους. Και εκείνοι αυτό κάνουν. Και εκείνοι την ίδια δουλειά με μας τους προδότες κάνουν. Γι' αυτό θα θυμάστε ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι το εδραίωμα της πίστεώς μα. μας. Είναι η βάση, το θεμέλιο. Λέγει ο Απόστολο Παύλος ότι η Χριστός σου και γίγερτε, ματέα η πίστη ημών, μάτεων και το κήρυγμα ημών. Εάν δηλαδή ο Χριστός δεν ανέστη, τζάπα που πιστεύουμε, τζάπα που κηρύττωμε, τζάπα εσείς που πάτε στην Εκκλησία, τζάπα που ξομολογιώσαστε, τζάπα που κοινωνάτε τζάπα που βαφτιστήκατε, τζάπα που πατρευτήκατε, τζάπα όλα. Γιατί όλη αυτή η πίστη μας εδραιώνεται επάνω εις την Ανάσταση του Κυρίου. Γι' αυτό βλέπετε εκεί στην Ανάσταση του Κυρίου πολεμούν και εκεί θα πολεμούν όλα τα όργανα του, του δαίμονα και όλες οι εβραϊκές δυνάμεις. Εκεί θα χτυπούν, εκεί θα πολεμούν, διότι ακριβώς εκεί στέκει η ορθότητα της πίστεώς μας. Εκείνο που έχω να σας συστήσω, πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια των κηρυγμάτων μας, στη συνέχεια των παροιμιών του Σολωμών είναι να έχει χαρά και να ομολογήσει με καμάρι την Ανάσταση του Χριστού. Να κάνει όπως κάνει η γυναίκα όταν γεννάει ένα παιδί η οποία στη συνέχεια δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της και βγαίνει από εδώ και από εκεί και το πρώτο που έχει να πει είναι ότι απέκτησα παιδάκι. Εάν γι' αυτό καμαρώνεις, εάν γι' αυτό δεν μπορείς να κρύψεις τη χαρά σου, φαντάσου σαν Χριστιανοί πόσο πρέπει να καμαρώνουμε δια την αλήθεια της πίστεώς μας για την Ανάσταση του Κυρίου. Γι' να ακριβώ το λόγο, αδελφοί μου, μην διστάσετε, μην αναρωτιέστε ή θα απαντήσει ο άλλος Και πως θα με ακούσει ο άλλος Και πως θα με κοιτάξει ο άλλος Και πως θα με λιδωρίσει ο άλλος Και πως θα γελάσει Ιρωνικά για μένα ο άλλος Ο άλλος σας κάνει ό,τι θέλει Το κρίμα είναι δικό του Εσύ κάνε αυτό που οφείλει Να κάνεις Αυτό που επιβάλλει η πίστη σου Αυτό που έχεις χρέος Να κάνεις απέναντι στον Κύριο τον Ευεργέτη μα, ο οποίος για μας πέθανε για μας ανέστη για μας θα αναληφθεί στον ουρανό και για μας πάλι θα καθίσει εκ δεξιών του πατρός για να δώσει την κρίση του και να αξιοθούμε όλοι να βρεθούμε στα δεξιά του Συνεπώς κλείνω την εισαγωγή αυτή περί της Αναστάσεως του Κυρίου μας και να θυμίσω ότι Άγιοι της Εκκλησίας όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ το Χριστός Ανέστη το έλεγαν σε όλη τους στη ζωή δεν το έλεγαν μόνο τι 40 αυτές οι μέρες και τα Χριστούγεννα Χριστός Ανέστη έλεγαν και τα Θεοφάνεια Χριστός Ανέστη και τη Μεγάλη Παρασκευή Χριστός Ανέστη διότι είπαμε ότι η πίστης μας εκεί κρέμεται στην Ανάσταση του Κυρίου μετά λοιπόν από αυτά τα εισαγωγικά ερχόμαστε να ανοίξουμε καινούριο κεφάλαιο στις παροιμίες του Σολομόντος να ανοίξουμε το 18ο κεφάλαιο και να δούμε πόσα άλλα χρήσιμα άγια, οφέλημα θέλεια έχει να μας δείξει και να μας διδάξει ο νόμος του Κυρίου. Διαβάζω λοιπόν το στίχο πρώτο Προφάσει ζητεί ανήρ βουλόμενος χωρίζεστε από φίλον. Μιλάει για τη φιλία ο στίχο αυτό. Μιλάει για τη φιλία μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και για τη φιλία μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Μιλάει για τη φιλία την ιερή αυτή σχέση που έχει δώσει ο Θεός για να συνδέονται οι άνθρωποι μεταξύ τους και για να συνδέονται οι άνθρωποι προς το Θείο. Και λέγει εδώ η σοφία του Θεού στις παροιμίες του Σολωμόντος ότι ο άνθρωπος λέει ο οποίος θέλει να διακόψει τη φιλία του ζητάει να βρει δικαιολογίες και προφάσεις και εδώ ακριβώς ανοίγεται τεράστιο κεφάλαιο τεράστιο θέμα διότι μπορεί να φαίνονται ακατανόητα αυτά τα οποία ακούτε σήμερα από το Ιερό Κείμενο της Αγίας Γραφής πλην όμως πολλές φορές πέφτουμε και εμείς στην παγίδα αυτών των πραγμάτων καταρχάς να δούμε τι σημαίνει φίλος να, να δούμε τι σημαίνει φιλία να δούμε ποιος είναι ο πραγματικός φίλος ο ειλικρινής φίλος και ποιος είναι εκείνος ο φίλος που καλύτερα να τον ονομάσουμε Προδότη. Λέγει πάλι η Αγία Γραφή στη Σοφία του Σιράχ «Φίλος, πιστός, σκέπη, κρατεά». Ο καλός λέει και ειλικρινής και πιστός φίλος είναι για τον άνθρωπο που αγαπάει είναι πραγματικά ισχυρή προστασία ο φίλος ο καλός σε προστατεύει φίλο σημαίνει εκείνος που ξέρει να αγαπά πραγματικά και αν ψάξει να βρεις φίλους θα δεις ότι τέτοιοι γύρω σου σπάνια υπάρχουν. Για να μην πω ότι δεν υπάρχουν. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι παριστάνουν το φίλο. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη φιλία. Έρχονται κοντά σου για να κερδίσουν από τη φιλία. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι Είναι φίλοι σου όσο και εσύ είσαι φίλος τους. Σε αγαπούν όσο και εσύ τους αγαπάς. Όταν όμως πάψεις να τους αγαπάς, πάβουν και εκείνοι να σε αγαπούν. Αυτό όμως δεν είναι φιλία. Αυτό δεν είναι φιλία. Φίλος σημαίνει εκείνος που ξέρει να αγαπάει πάντα χωρίς να προσδοκά κανένα κέρδος και να είναι έτοιμος μόνο για θυσίε και μόνο για προσφορά. Και αν ψάξουμε να βρούμε τέτοιο φίλο θα βρούμε φίλο μας μόνο τον Κύριο. Και έξι φίλων των Κύριων που ακούσαμε τη Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ στο Δοξαστικό των Αποστήχων αν κάνεις λέει αυτά θα έχεις φίλο τον Κύριο και η φιλία του Κυρίου βλέπετε δεν είναι φιλία μόνον προς εκείνους που τον αγαπούν είναι εξίσου φιλία και με εκείνους που τον μισούν και με εκείνους που τον βλαστιμούν και με εκείνους που εσχρολογούν και με εκείνους οι οποίοι τον πολεμούν τον Κύριο. Και γι' αυτό βλέπετε το τονίζει ο Κύριος στα Ιερά Ευαγγέλια ότι ο Κύριος λέγει ανατέλει τον ήλιον επί και αγαθούς και βρέχει επί και αδίκους τέτοιο φίλος είναι ο Χριστός. Δεν κοιτάει μόνο αυτούς που τον αγαπούν, αλλά όταν θα ρίξει βροχή, θα ρίξει βροχή και στο χτήμα εκείνου που τον αγαπά και προσεύχεται, αλλά και στο χτήμα εκείνου που τον βλασθυμεί και τον αποφεύγει. Όταν θα βγει ο ήλιος, δεν θα αστράψει ο ήλιος μόνον στο σπίτι και στο πρόσωπο εκείνου που λατρεύει και αγαπά τον Κύριο, αλλά θα αστράψει ο ήλιος και στο πρόσωπο εκείνου που τον υβρίζει και τον βλαστημάει. Αυτή είναι η ανιδιοτελής φιλία. Αυτή είναι η φιλία εκείνη την οποία συνιστά ο Κύριος να έχουμε και εμείς ο ένας προς τον άλλο. Και γι' αυτό είδατε τι είπε. τον να αγαπάς λέει εκείνον που σε αγαπά δεν κάνεις τίποτα σπουδαίο. Μην καμαρώνει γι' αυτό. Μην περμέγει να σου δώσω μισθό και βραβείο μεθαύριο στην κρίση. Επειδή σου ένα φυλαράκι με κάποιον που σε αγάπαγε κι και εκείνο. Και η αμαρτωλοί λέει ο Κύριος το ίδιο κάνουν. Και οι κλέφτες το ίδιο κάνουνε Παρέα πηγαίνουν και κλέβουν. Και μετά μοιράζονται τα κλοπημαία. Αλλά πλην λέγω η μην. Για θυμήστε. Ανοίξτε το κατά Μαρθαίον Ιερό Ευαγγέλιο εκεί στην Επιτουόρου ομιλία, στο πέμπτο, το έκτο, το έβδομο κεφάλαιο αυτά τα τρία κεφάλαια τι λέει εκεί πριν λέγω ημίν αγαπάτε τι ποιους τους εχθρούσιμων Να η Ιερή Η Φιλία εκείνη η οποία δεν προσδοκάσε κανένα κέρδος η φιλία εκείνη η οποία μάλλον διεγείρει τον άλλον εναντίον σου διότι ο εχθρός σου όσο βλέπει ότι τον αγαπάς και προσεύχεσαι σε αυτόν γίνεται θηρίο λέει ο Απόστολος Παύλος όσο προσεύχεσαι για τον εχθρό σου είναι σαν να του βάζεις κάρβουνα να αναβαίνεις στο κεφάλι του άνθρακας σορεύεις επί την κεφαλή αυτού Εκείνη όμως είναι η πραγματική φιλία αλλά και η πιο δύσκολη φιλία. Να αγαπήσεις εκείνον που σε μισεί. Να αγαπήσεις εκείνον που σε συκοφαντεί, Να αγαπάω εκείνον που με υβρίζει. Που φέρεται πονηρά εναντίον μου. Που προσπαθεί να μου κάνει το κακό. Διότι αυτή είναι η υπόδειξη. Του Κυρίου αυτή μας εδίδαξε ο Κύριος και με τα λόγια του αλλά και με τις πράξεις του. Και το πόσο φίλος υπήρξε ο Κύριος με τους ανθρώπους και προπάντων τους εχθρούς του το έδειξε επάνω στο σταυρό όταν είπε το ανεπανάληπτο εκείνο πάτερ άφες αυτής ουγαρίδας η τύπη ούση». Η φιλία λοιπόν είναι ιερή. Τη φιλία την εθέσπισε ο Κύριος. Η φιλία Σου με τον Θεό και με τους ανθρώπους θα έλεγα ότι είναι επιβεβλημένη. Διότι άνθρωπος μόνος, λένε οι αρχαίοι σοφοί, η Θεός είναι η θηρίων. Ένας άνθρωπος χωρίς φίλους δεν μπορεί να υπάρξει. Η θηρίο θα είναι της ερήμου, που τα θυρία πολλές φορές ζουν και μόνα τους ή θα είναι Θεός, που ο Θεός δεν έχει ανάγκη τους ανθρώπους. Τη φιλία την έδωσε ο Κύριος για να έχει ο ένας άνθρωπος αποκούμπη στον άλλον και να μπορεί ο άνθρωπος, ο ένας, να στηρίζεται στην αγάπη και την εύνοια του άλλου. Όμως είπαμε και έτσι λέει εδώ το Ιερό Κείμενο ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διαλύουν τις φιλίες τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να γκρεμίζουν τις ιερές αυτές σχέσεις τις οποίες έχει θεσπίσει ο Κύριος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για το παραμικρό προσπαθούν να απομακρύνονται από τον συνάνθρωπό τους. Γιατί Φυσικά διότι Ενοχλούνται Φυσικά διότι η στάση τους Δεν είναι εκείνη που πρέπει να είναι Απομακρύνεται Ο ένας από τον φίλο του Διότι Ο φίλος κάποια στιγμή Αρχίζει με τη σωστή του στάση Να τον ενοχλεί Διότι τι είπαμε Ο φίλος είναι σκέπη κρατεά ο φίλος είναι προστασία. Ο φίλος αν είναι σωστός, Γι αυτό σας είπα ψάξτε γύρω σας. Και αν αν θα βρείτε ένα σωστό φίλο, Ο φίλος δεν είναι εκείνο που θα σου λέει "μπράβο". Ο φίλος δεν είναι εκείνο που θα σε χαϊδεύει. Ο φίλος δεν είναι εκείνο ο οποίος θα σε συγχαίρει συνεχώς για αυτά τα οποία κάνεις. Ο πραγματικός φίλος είναι εκείνος ο οποίος σε κάποια στιγμή θα σε ταρακουνήσει απότομα, θα σου αστράψει ενδεχομένω και ένα χαστούκι για να ξυπνήσει, διότι ο δρόμος τον οποίον βαδίζεις δεν είναι ο σωστός. Εγώ επιτρέψτε μου να πω, στο πρόσωπο του κατηχητού μου ευρήκα τέτοιο φίλο αυτού του κατηχητού για τον οποίο έγραψα το βιβλίο που θυμάστε και το έχετε πάρει όλοι σας αυτού ο οποίος υπήρξε για μένα όντως σκέπη κρατεά διότι δεν διστάζω να πω βεβαίως και φέρθηκε απέναντι μου πολύ αυστηρά πολλές φορές με πολύ σκληρό τρόπο θα έλεγα αλλά έβλεπες πίσω από το σκληρό αυτό τρόπο από την αυστηρότητα των λόγων του έβλεπες ότι εσπαρτάραγε η καρδιά του από αγάπη και ακριβώς εκεί κατεύθυνε ο Θεός το βλέμμα του ανθρώπου που πλησίαζε αυτό τον Άγιο άνθρωπο δεν κατεύθυνε το βλέμμα του στις κινήσεις του ή στα λόγια του ή στην οξύδιτα των λόγων του αλλά κατεύθυνε το βλέμμα στην καρδιά του η οποία καρδιά του πραγματικά πλημμυρούσε από αγάπη, τέτοιο φίλο να ψάξει να βρει, τέτοιο φίλο να παρακαλάς τον Θεό να σου στείλει, φίλο πραγματικό, φίλο με πόνο καρδιά, ο οποίο όχι να σε βλέπει, να σε πλησιάζει όπω οι φίλοι του Ασότου για να σε ρουφίξουν το αίμα, αλλά φίλοι για να σου δείξουν το δρόμο της αλήθειας και να σε κατευθύνουν σωστά στη βασιλεία του Θεού. Εκείνος ήταν ο σκοπός του Αγίου μου. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διαλύσουν φιλία, να διαλύσουν την καλή αυτή σχέση που πρέπει οι άνθρωποι να συνάπτουν μεταξύ του. και γιατί τη διαλύουν διότι ακριβώς δεν εκπληρώνονται τα συμφέροντα τα οποία επροσδοκούσαν θέλουν να φύγουν διότι όπως είπαμε προηγμένος ενοχλούνται από τη στάση του ανθρώπου του ευλαβούς ανθρώπου του αγαθού ανθρώπου, του ανθρώπου του Θεού. Εδώ μέσα στο Ιερό Κείμενο των Παριμιών, πολλές φορές, και το λέω αυτό για αυτούς που παρακολουθούν απαρχή την ερμηνεία των Παριμιών του Σολομόντος, πολλές φορές βρήκαμε τέτοια περιστατικά, τέτοιους λόγους που αναφέρει ο Κύριος και οι οποίοι λόγοι αναφέρονται στην πραγματική αλλά και στην κακή φιλία. Και θυμούμε τα λόγια αυτά τα οποία ακούμε όταν είναι οι ορτές των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας, των τριών ιεραρχών, του Μεγάλου Αθανασίου, του Ιερού Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου. Εκεί από βραδύ διαβάζονται οι λεγόμενε προφητείες, και τι λέγουν αυτές οι προφητείες Όταν βλέπει λέει Ο πονηρός τον δίκαιο αγριεύει Ενεδρέψομε, λέει τον δίκαιο Ότι δεις Χριστος ημίνεστη Μας χαλάει τα σχέδια ο, ο, ο, ο ευλαβής άνθρωπος <χω> Να γιατί φεύγει Να γιατί ψάχνει προφάσεις Να φύγει ο φίλος από κοντά σου ή ο φίλος, εκείνος ο φίλος που θέλει να διαλύσει τη φιλία. Διότι κάποια στιγμή ο δίκαιο, ο σωστός, προσπαθεί να τον βάλει στο δρόμο του Θεού. Θα τον ελέγξει, θα τον επιτιμήσει, θα τον επιπλήξει, προκειμένου να γίνει σωστός. Αυτό όμως είπαμε ενοχλεί. Και θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Ο Κύριος ποιους αγαπούσε περισσότερο θα σας εκπλήξω τους γραμματείς και τους φαρισαίους που αν είχαν μυαλό αν είχαν μάτια θα πρέπει να δουν πίσω από εκείνα τα Ουέ τα οποία τους απίφθινε θα πρέπει να δουν την αγάπη του Κυρίου ποιος ήταν ο καλύτερος φίλος για τον Ιούδα ο Κύριος ήταν αλλά ο παράνομος Ιούδας, είδατε το ακούσαμε πολλές φορές, τη Μεγάλη Πέμπτη, ούκ η Βουλήθηση γένε. δεν ήθελε να καταλάβει. Ο Κύριος τον αγαπούσε, του άπλωνε πάντα το χέρι της αγάπης του, αλλά αυτός έτρεμε και μόνο στο άκουσμα της φωνής του. Ποιος ήταν ο καλύτερος φίλος για τον Αδάμ και την Εύα, ο Κύριος ήτανε. Έτσι δεν λέει η Κάθε απόγευμα λέει ο Κύριος έβγαινε και έκανε παρέα πριν αμαρτήσουν οι πρωτόπλαστοι και χαίρονταν οι πρωτόπλαστοι τη φιλία του Κυρίου. Του είχε σαν φίλους. Αλλά όταν οι άνθρωποι αμάρτησαν, εδιεκόπη η φιλία. Οι άνθρωποι διέκοψαν τη φιλία και είδες αμέσως εκρύφτηκαν. Έτρεξαν να φύγουν και μόνο να φύγουν, έκανα και το χειρότερο όταν τους ρωτάω ο Κύριος, γιατί Αδάμ γιατί Εύα, εσύ φταίες του λένε να προφάσεις ζητή, ανεργουλόμενος χωρίζεστε από φίλους από φίλων δεν φταίω εγώ, εσύ φταίες αυτές τις προφάσεις που ψάχνουμε όλοι προκειμένου να απομακρυνθούμε και να διασπάσουμε τις φιλίες μας. Δέστε στον εαυτό σας αδελφοί μου και δέστε στους συγγενείς σας και δέστε στους φίλους σας και δέχτε, δέστε γύρω σας στο κοινωνικό σας περιβάλλον. Γιατί ο άνθρωπος διέλυσε τη φιλία του με τον άλλον διότι το είπε μια κουβέντα διότι τον πρόσβαλε, διότι τον κοίταξε έτσι ή τον κοίταξε αλλιώς ή δεν τον κοίταξε, ή του μίλησε ή δεν του μίλησε. Και εγώ ερωτώ, είναι λόγοι αυτοί για να διαλύσεις τη φιλία σου, είναι λόγοι αυτοί για να χαλάσεις την ιερή αυτή σχέση που έχεις με τον συνάνθρωπό σου, σε ήβρισε; ας πούμε ότι σε ήβρισε. δεν είναι αυτό μια ευκαιρία να ταπεινωθείς δεν είναι αυτό μια ευκαιρία να καταλάβεις ότι είσαι και εσύ ένας άνθρωπος αμαρτωλός δεν είναι μια ευκαιρία να ομιασεις προς τον Κύριο και να θυμηθείς ότι και τον Κύριο τον ήβρισαν και να αισθανθείς έστω για λίγο ότι πλησιάζεις προς τον Χριστό όταν αδίκωση βρίζεσαι αλλά βλέπετε η πρόφασης ποια είναι ο εγωισμός μας είναι να μου πεις εμένα να μου συμπεριφερθείς έτσι να μου πεις εμένα αυτό το λόγο ξέρεις ποιος είμαι εγώ όταν ακούτε τέτοια πράγματα, δεν πρόκειται περί φίλων. Πρόκειται περί ανθρώπων οι οποίοι ζητούν απλώς το χάιδεμα του εγωισμού τους. Και τέτοιου ανθρώπους μην ψάξεις ποτέ. Τέτοιου ανθρώπους μην αναζητήσει ποτέ. Ο Άγιος κατυχητή μου, που τον βλέπετε εδώ στη φωτογραφία, το γράφω μέσα στο βιβλίο για όσους το έχετε διαβάσει που πιστεύω ότι το έχετε διαβάσει γράφω λοιπόν μέσα ότι σε κάποια συζήτηση που είχαμε κάποτε μου λέγει εγώ στην πατραϊκή που δούλευε τότε ένα φίλο είχα ένα. όλοι λέει τεμενάδες μου κάνανε όλοι με θεωρούσαν άγιοι όλοι με θεωρούσαν καλόγυρο, τίμιο, σωστό και λοιπά, μου κάνανε υποκλήσεις και αυτά εγώ έναν είχα φίλος. Ποιος ήταν αυτός ο φίλο, Ένας ο οποίος συνέχεια έψαχνε να μου βρει τα ελαττώματά μου. Και εγώ χαιρόμουν να μου λέει. Διότι αυτό συνέχεια δεν ξέρω γιατί το έκανε. Δικός του λογαριασμός. Εμένα όμως με ωφελούσε. Διότι λέγοντάς μου ότι εδώ κάνω λάθος και εκεί κάνω λάθος και στο άλλο κάνω λάθος. Μου έδινε να καταλάβω ποιε είναι οι πτώσει μου, ποια είναι τα αλλατώματά μου, φίλου πιστού, λέει πάλι η Αγία Γραφή, ούτε αντάλλαγμα. Αν βρει ένα φίλο πιστό, δεν υπάρχει κανένα αντίτιμο για να τον ανταλλάξει. Όσα και να σου δώσουν, μην τον αλλάξει. Ευρήκε στη Σαυρό. Ο ευρών φίλων έβρεθη αυρών Σας λέω λόγια της Αγίας Γραφής Ο ευρών φίλων Για να Εάν βρήκε τέτοιον άνθρωπο Να σου υποδεικνύει τα λάθη σου Να σου βρίσκει τις ελλείψεις σου Να σε παρατηρεί Φυσικά και κάποιες φορές να σε εγκομιάσει, Να σε επενέσει, να σε πλησιάσει Και να σε χαϊδέψει αυτό τον άνθρωπο Μην τον ποτέ σου αυτός ο άνθρωπος είναι για σένα θησαυρός. Αυτός ο άνθρωπος θα σε βάλει στη βασιλεία των βρανών. <Κι> Διότι ο φίλος, αδελφή μου, αυτό το σκοπό πρέπει να έχει. Η φιλή αυτό το σκοπό έχει. Δεν πρέπει να αποβλέπει σε ανθρώπινα και μικρά κέρδη. Το κέρδος το μεγάλο που πρέπει να αποβλέπει εκείνος που θέλει να αγαπάει εσύ δηλαδή αγαπά κάποιον άνθρωπο, εκείνο που πρέπει να σκέφτεσαι και να αποβλέπει είναι πώ αυτόν τον άνθρωπο θα τον βάλει στον δρόμο του Θεού. Πώ αυτόν τον άνθρωπο θα τον σώσει. Πώ αυτόν τον άνθρωπο θα του δείξει στο δρόμο που οδηγεί στη βασιλεία του Θεού. Τι να την κάνει τη φιλία. Τι να τα κάνει τα κολακευτικά λόγια. Τι να του κάνει του επένου. Τι να τα κάνει τα χάδια όταν στο τέλος τον αφήνεις να μένει μέσα στο βούρκο και στη λάσπη και δεν του δίνεις ουσιαστικά το χέρι σου να τον βγάλεις μέσα από τον βούρκο και τη λάσπη. Να του δείξεις το δρόμο που οδηγεί στην εξομολόγηση, τον δρόμο που οδηγεί στην εκκλησία. Αν εκεί, αν εκεί αποτύχεις δεν είσαι ούτε θα υπάρξεις ποτέ φίλος. Εκείνος που θέλει να διαλύσει τη φιλία, είναι δαίμονας. Γιατί μόνο ο δαίμονας ζει με αυτή την προσδοκία. Βεβαίως σου παριστάνει το φίλο. Όταν θέλει να σε τραβήξει, να σε ρίξει στην αμαρτία, σε πλησιάζει με πολύ ωραία λόγια. Σου βάζει πολύ ωραίους λογισμούς στο μυαλό σου. Σου βάζει κολακίες ότι εσύ είσαι καλός, εσύ είσαι άνθρωπος άγιος, εσύ δεν πέφτει, εσύ είσαι ο Α, ο Β, εσύ, εσύ, εσύ, μέχρι να σε φέρει στο χείλος του κρεμού και να σου δώσει μια να από κάτω. <συσχελίδι> Αυτό θέλει. <συσχελίδι> Αλλά ουσιαστικά τι θέλει, θέλει να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας εκεί στους Κορινθίους, αν καλά, λέγει ότι από την αγάπη του Χριστού δεν είναι δυνατό να με χωρίσει τίποτα. Τι μας από τις αγάπεις του Χριστού, Θλίψη, ή στενοχωρία ή διωγμός, ή λιμός, ή γυμνώτης ή μάχηρα, κλπ. Πολλά πρέπει να πούμε αγαπητοί μου για τη φιλία, για τον ιερό αυτό δεσμό που έχει δώσει ο Θεός να αναπτύσσεται μεταξύ των ανθρώπων. Αλλά ας μείνουμε σε αυτά, τα, οποία, τα λίγα αυτά, τα οποία όμως δείχνουν, θα έλεγα με χαρακτηριστικό τρόπο ποιος είναι εκείνος που πραγματικά σε αγαπά και ποιος είναι εκείνος που πραγματικά σε κοροϊδεύει. προχωρήσω ξέχασα κάτι <κυρίζει> φίλος ποιος ο πνευματικός <κυρίζει> αν πέτυχες το σωστό πνευματικό είσαι θα πω τη φράση θα πω τη λέξη τυχερός <κυρίζει> αν πέτυχες το πνευματικό εκείνο που πονάει για σένα αν πέτυχε στον πνευματικό εκείνο που υποφέρει για σένα, αν πέτυχε στον πνευματικό εκείνο που προσεύχεται για σένα, αν πέτυχε στον πνευματικό εκείνο που στις πτώσει σου μένει ξάγρυπνος και ανησυχεί για σένα, ετοτε τότε θα έλεγα τη φράση Επέτυχε, επέτυχε, κέντρο πέτυχε, διάνα πέτυχε. Αν βρήκε τέτοιο πνευματικό. Γι' αυτό αναζητήστε πνευματικούς με τέτοιο υπόβαθρο. Όχι πνευματικό έλα όσο σε λένε κάτσε εδώ έλα σκύψε άντε πήγε. Τα έπαισάτε. Τι έγινε. Βεβαίως ο Κύριος ακούει την εξομολογησή σου. Αλλά ποιος θα σε στηρίξει αν δεν έχει τον πνευματικό να σε στηρίξει με τις προσευχές του. Ποιος θα σε στηρίξει Ποιος θα σε κρατήσει όρθιο Ποιος θα προσευχηθεί για σένα Συνεχίζουμε Αυτός λέει Διαβάζω Εν παντίδε καιρό Επονίδηστος έστε Αυτός που κοιτάει να χαλάσει τις φιλίες Τι είναι Είναι λέει Άξιος καταφρονήσεως αυτό που δεν είναι άξιος να αγαπά, αυτός ο οποίος θέλει να τρέφει μέσα του μάλλον μίσος παρά αγάπη, εκείνος που θέλει να διαλύει την αγάπη, εκείνος είναι άξιος καταφρόνησης. Εκείνος που δεν θέλει να αγαπά, είναι της άνθρωπος. Και γι' αυτό ακριβώ ακριβώς το λόγο μόνοι τους πολλοί. Το χαίρουμε αυτό. Έχουν μία ευαισθησία μέσα τους. Όταν δεν μιλούν, όταν, δεν, όταν έχουν μίσος μέσα στην καρδιά τους, <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> έρχονται μόνοι τους στην εξομολόγηση. Ξέρω, δεν θα κοινωνήσω. <coughs> δεν αγαπώ. <coughs> Τελείως. <coughs> Μην ψαχουλεύετε τα πράγματα να πάνε κοινωνήσετε, ενώ μέσα σας έχετε ψυχρότητα. Μην ψάχνει να βρεις τον Παπά εκείνο αν του φέρεις ένα σωρό δικαιολογίες να τον του πάρεις. Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Αν δεν έχει αγάπη η πλησιά σου. Αν μέσα σου για αυτού που σε μίσησαν που σε σικοφάντησαν που σε κατηγόρησαν που σε ύβρισαν δεν κυριαρχεί αγάπη εις στον υπερτέλειο βαθμό μη παρακοινωνήσεις. Άξιος περιφρόνησης. Καταραμένος. Δεν έχει σχέση αυτός με τον Θεό. Αυτός ο οποίος θέλει να διαλύσει τη φιλία, αυτός ο οποίος θέλει να κρατάει μούτρα αυτό ο οποίος θέλει να κρατάει αποστάσεις. αυτό ο οποίος θέλει να κόψει την καλημέρα. Αυτός ο οποίος, τι λέω, στην εκκλησία μέσα μου λένε οι άνθρωποι, στην εκκλησία μέσα. Πάει και κοινωνάει ο ταλέπορος, ο άθλιος και γυρίζει την πλάτη σε εκείνον που δεν του μιλάει. Τίποτα. Όχι καλημέρα, ούτε καν μία κίνηση της κεφαλής. Μην τολμήσετε αδερφοί μου να πλησιάσετε έτσι να κοινωνήσετε. Αν μέσα σας δεν αισθάνεστε την καρδιά σας να καίγετε από αγάπη μη πλησιάσετε ποτέ να κοινωνήσετε. Αν αισθάνεσαι ότι κατά η σου μέσα ότι κάποιος, ή το λέει ο Κύριος, δεν το λέει. Όταν φτάνει λέει στον ναό τι λέει και είσαι έτοιμος να βγάλεις το δώρο σου, ποιο, το ευρώ, το μισό ευρώ, το ένα ευρώ, τα δύο ευρώ, τα πέντε ευρώ, να βάλεις κερί. Την ώρα λέει που πάει να βάλεις κερί. Σκέψου μήπως κάποιος έχει κάτι μαζί σου. Σκέψου μήπως κάποιος έχει κάτι μαζί σου. Και αν λέει σκεφτεί ότι όντως κάτι τέτοιο συμβαίνει, φύγε μη βάλεις κερία, δεν θέλει ο Θεός το δώρο σου. Είπαγε λέει πρώτον, διαλάγηθη το αδελφό σου, πήγε να τα βρείτε. Να ζητήσει γνώμη, να σου ζητήσει συγγνώμη, πήγε να τα βρείτε και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Τα ακούς, δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Χριστός. Διαβάζει τη Θεία Μετάλληψη, πριν πατακοινωνήσετε διαβάζει τη Θεία Μετάλληψη. Mm. Τι λέει εκεί στη Θεία Μετάλληψη, τι λέει mm. πρώτον καταλάγηθη τι ελλιπούσιν έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγη. Mm. Διαβάζεις, μέλλον mm. φαγίν άνθρωπες σώμα δεσπότου mm. φόβο πρόσερτε μη φλεγείς πυρ χάνει. Mm. Πρόσεξε λέει εσύ που πάει να Λυσίασε με φόβο γιατί είναι φωτιά. Θείων δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτον καταλάγηθη της έλυπουσιαν. Έπειτα θαρών μυστικήν μπρος στην Πρώτον λέει πήγαινε όταν πρόκειται να πανακοινωνήσεις πρώτα πήγαινε να συμφιλιωθείς, να αγαπηθείς και μετά πήγαινε να κοινωνήσεις. Έπειτα θαρών μυστικήν μυστική. Εκείνος σα κάνει ό,τι θέλει, εσύ τι θα κάνεις, εσύ πάει. δικαιωμάτου και δικαιωμάσου εσύ να του μιλάς και μέσα σου, μέσα σου, μέσα σου θα έχεις αγάπη, όχι τι κάνει εκείνος, μέσα σου εδώ, <συσκ> που εδώ δεν θα σε ρωτήσει κανείς τι, κρύνεις, τι κρύβεις μέσα σου, πρώτα θα πάνα να και μετά θα πάει να κοινωνήσει. και συνεχίζουμε κάπως σύντομα και στο δεύτερο στίχο ούχριαν έχει σοφίας ενδεείς φρενών ο αμαρκολός, ο ασεβής ο βλαμμένος γιατί αυτός είναι ο βλαμμένος ο πραγματικά βλαμμένος στο μυαλό δεν είναι αυτή που βλέπουμε μερικές φορές στους δρόμους οι άνθρωποι που είναι μειωμένοι σαν τηλήψεως που τους ονομάζουμε αφαιρεμένους δεν είναι αυτή η πραγματική βλαμένοι. Οι βλαμένοι είναι εκείνοι που τα βάζουν με τον Θεό που κοντράρουν τον νόμο του Θεού, εκείνοι είναι οι βλαμένοι. Αυτός είναι ο ενδεή φρενών που λέει εδώ. Το χασκομυαλό του άνθρωπος, τα βάζει με τον Θεό. δεν θέλει να παραξομολογηθεί, δεν θέλει να παρακοινωνήσει, είναι τρελός ο άνθρωπος. Τι λέει, λοιπόν, αυτός λέει ο τρελός, ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν θέλει να ακούσει κήρυγμα. δεν θέλει να ακούσει κήρυγμα. Τα μάθε όλα. Τα μάθε όλα. Εδώ, γειτονιά, εδώ. Γειτονιά. Γειτονιά όχι, <Ρι> Δεν ξέρω τι γίνεται κήρυγμα. Δεν το μάθανε ακόμα. Από το 1995, το θυμάστε, δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια. Δεν το ακούσατε ακόμα, δεν το μάθανα ακόμα. Είδατε κανένα, είσαστε κανεί εδώ από εδώ απέναντι πουθενά, είσαστε κανεί όλοι από κάπου μακρύτερα έρχεστε. Όλοι νομίζουν τα ξέρουν, όλοι νομίζουν τα μάθανε, όλοι νομίζουν ότι αυτές είναι παπαδοκουβέντες τα ξέρουμε αυτά τι θα μας πει τα ίδια και τα ίδια μας λένε παπάδες τα ίδια εσείς τα ίδια σας λέω, λέω. τι λέτε λέω. τι λέτε Τόσα χρόνια μάθετε τίποτα από αυτά που σας είπα ξέρατε τίποτα δεν ξέρατε τίποτα τίποτα δεν ξέρω. αυτό να πάrontους πίσω πια ίδια και ίδια εγώ τόσα χρόνια πάω δεν ξύστως χρόνια πάω και όσο πηγαίνω όλο και καινούργια μαθαίνω. Αυτός νομίζει ότι δεν έχει ανάγκη. Ούχρη να αν έχει σοφίας ενδεείς φρενών. Δεν θέλει να πανακούσει να μάθει και ξέρει γιατί δεν θέλει να μάθει γιατί του αρέσει το σκοτάδι. Δεν το είπε ο Κύριος. Δεν το είπε ο Κύριος. Αυτοί οι άνθρωποι λέει, ηγάπησαν, οι, οι άνθρωποι ηγάπησαν. τι, το σκότος μάλλον ή το φως, γιατί, ή να μην ελεγχθεί τα έργα αυτών. Γιατί νομίζει δεν έρχεται εδώ, γιατί όταν θα έρθει εδώ, όταν θα έρθει εδώ, τι θα ακούσει εδώ, ότι πρέπει να κόψει το τσιγάρο. Πρέπει να σταματήσει να κουρεύεσαι σε γυναίκα, πρέπει να σταματήσει να βάβεσαι σε γυναίκα, πρέπει να σταματήσει να στολίζει, να φοράς παντελόνια, απαγορεύεται. Πως θα το πούμε, δηλαδή. Πως θα το κάνουμε. Απαγορεύεται. Τελείωσε. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, γιατί είναι ο νόμος Κυρίου. Το είπαν πολλές, εσείς μου το έχετε πει. Πολλές τους λέτε τους βρίσκεται στο δρόμο έλα, τι να μας πει Αυτό όλο να βρίζει. Γιατί σας βρίζει, τι σας βρίζει. Λέει παιδιά να, να μην βαφόμαστε. Βρισιά είναι αυτό. Να σου πω την αλήθεια είναι βρισά. <χω> σε έβρισα. Σε έβρισα γιατί σου είπα δεν πρέπει να βάφεσαι. Σε έβρισα. Αυτό σημαίνει βρισιά. Επειδή σου είπα το σωστό αυτό που πρέπει να κάνει σε έβρισα. <χω> Αυτή είναι η <οι> βρισιά. <χω> Δεν θέλει γιατί γιατί όταν θα έρθει εδώ να ακούσει λόγο Θεού ο λόγος του Κυρίου είναι οξύ οξύ είναι ηνόπνευμα στην πληγή άρα πρέπει να το βάλεις εάν θες να γίνεις καλά είδες τι λέει εκεί στον στο Σαμαρίτη στον καλό το Σαμαρίτη την παραβολή θυμάστε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη λέει ότι ο καλός Σαμαρίτης λέει έβγαλε από το δυσάκι του λέει έλεον και ίνον, Και σημαίνει, έβαλε λέει στις πληγές του έλεον και ίνον. Αυτή είναι η διδασκαλία του Κυρίου, η οποία έχει και το έλεον που είναι μαλακτικό, αλλά έχει και τον ίνον, γιατί τότε δεν είχαν ενόπνευμα, είχαν το κρασί που έχει μέσα και ενόπνευμα. Και με αυτό έπλαιναν τις πληγές του τραυματία. Πρέπει να το πάρει και αυτό, τι θα κάνει. Πρέπει να βάλεις και ενόπνευα στην πληγή σου. Αλλιώς δεν θεραπεύεσαι. Δεν θέλει λοιπόν να ελεγχθούν τα έργα του. Δεν θέλει να ακούσει το κατηγορό του. Γιατί εστάβρωσαν οι Φαρισαίοι τον Κύριο, διότι υπήρξαν εκείνα τα ουέ τα φοβερά και δεν μπορούσαν να τον ακούνε το λέγανε μεταξύ του, δεν τον αντέχουμε άλλο να τον πιάσουμε να τον σκοτώσουμε δεν τον αντέχαμε ε, ε. ούχριαν έχει σοφίας ενδεείς φρελών μάλλον άγεται αφροσύνη. αυτός ο μαρτωλός κυβερνιέται λέει από την τρέλα για ρώτα τον, ρώτα τον, κυριακή πρωί τι θα κάνεις, τι θα κάνεις θα πας στην εκκλησία, φυσικά. όχι φυσικά δεν πας στην εκκλησία που θα πας, που θα πας θα πάρω να πάνα δεν <συσκ> είσαι μουρλό, είσαι στα καλά σου είσαι καλά είσαι καλά σου χτυπάει η καμπάνα σε καλεί ο Κύριος ο ίδιος μα είσαι τρελός σε καλεί ο Θεός ο ίδιος σε προσκαλεί δεν είσαι καλά στο Γι αυτό λέει άγεται αφροσύνη τον κυβερνάει τρέλα του. δεν είστε καλά του άνθρωπο. τι κάνεις τώρα που δεν ήρθες εδώ στο κύκλο τι κάνεις βλέπω τηλεόραση τι κάνεις χαζεύω πάω στο καφενείο να παίξω χαρτιά ρε είσαι τρελός είσαι τρελός δεν ακούς δεν ακούς ότι δίπλα σου ρέει νερό, ποτάμι, κρυστάλλινο νερό να πάει να πιείς. Τι θα σου δώσει η τηλεόραση να πιείς. Βούρκο, λάσπη. Όχι. Άγεται αφροσύνη. Τον κυβερνάει η τρέλα του. Τον κουμαντάρει η τρέλα του. Και ποιο είναι το φοβερό. Και θα σας πω και αυτό και θα τελειώσω. Μου το λένε πολλές γυναίκες και και πολλοί άνδρες, γιατί υπάρχουν και γυναίκες φυρές, μην νομίζετε. Δεν είναι όλες οι γυναίκες οι καλές και όλοι οι άνδρες οι κακοί. Υπάρχουν και τα νάπαλλοι, υπάρχουν και αντίθετα πράγματα και τα βλέπουμε μέσα στην εξομολόγηση. Μου λένε λοιπόν κάποιοι, κάποιες, παπούλι. του λέω το Α, του λέω το Β, του λέω το Γ, του λέω το Δ, το Άντρα. Είναι ναι ή όχι. Εντάξει. Του λέω για την εκκλησία δαιμονίζεται. Είναι αμυστήριο πράγμα. Πάμε στην εκκλησία. Άντι να της πήγε εκεί. ξέρει, Δεν θέλω. Δεν ικανοποιούμε, Δεν μ' αρέσει. Δεν πάω. Ήρεμα πράγματα. Όπως λες. Γιατί θες να πάμε εκεί πέρα. Όχι δεν πάω. Εντάξει. Τέλειος. Ούτε να γρύψουμε. Όταν θα του πω για εκκλησία, για ομολόγηση, για η Κοινωνία, γίνεται επανάσταση στο σπίτι. Ρε άνθρωποι τι σου είπα. Τι σου είπα, τι έγινε. Τι έγινε, γιατί κάνεις έτσι, γιατί. Το χτύπησε το ρεύμα, πολύ σωστά. Λες και το χτύπησε το ρεύμα. Ξέρετε τι έγινε. Είναι δαιμονόπληκτος ο άνθρωπος, έχει δαιμόνιο μέσα και όπως όταν θα στη Μαρία, την άρρωστη που έχει κρίση και να πάει να στο σταυρό, στο λαιμό να τη σταυρώσει εκεί, θα πεταχτεί με αυτό το ταβάνι, έτσι. Μην ακούσουν λόγο Θεού. Προτιμάει να τον κυβερνάει η τρέλα του, παρά να το πει για τον Χριστό. Πάρα να του πεις για την εκκλησία Πάρα να του πεις για οτιδήποτε ιερό και όσοι <ΣΣ> Αγαπητοί μου αδελφοί Σταματάμε εδώ Σταματάμε εδώ Και το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει Πρώτον μένα από τον πρώτο στίχο Προσπάθησε να έχεις πάντοτε δίπλα σου ανθρώπους πραγματικούς φίλους να σε αγαπούν πραγματικά οι οποίοι άνθρωποι να πονάνε για σένα και μη στεναχωρηθείς όταν αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή χάρη της αγάπης και της φιλίας που έχει μαζί σου ακόμα και σε επιπλήξει, ακόμα και σου τραβήξει και ταυτί πονάει για σένα, σε αγαπάει πραγματικά και στο δεύτερο στίχο, πρόσεξε διότι μας έδωσε ζύγη ο Θεός σήμερα, ποιος είναι ο τρελός, ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν θέλει τη σοφία του Θεού, εκείνος που φοβάται για να μην ελεγχθούν τα έργα Του, εκείνος που προτιμάει να Τον κυβερνάει η μούρλια Του για να μην έχει το Θεό κοντά Του, να Τον να μην έχει ένα πνευματικό άνθρωπο να του δείξει τον δρόμο της χάριτος και της ευλογίας. Ο Θεός να είναι μαζί μας, Χριστό Ανέστη.